Znajduję δηλαδή. nie To nie, Tak, tak. Tak, tak. Tak. Tak. Tak. Η υποκριτική σα κατάρτιση στο πεδίο τη πολιτική. Τι θέατρο. Θέατρο είναι να καταλαβαίνει τον άνθρωπο. Ούλε. Η πολιτική είναι θέατρο. Θέατρο είναι να καταλαβαίνει τον κλίξε, κόσμο. Υπήρχε σε ερώτηση. Ναι. Ναι. Αλλά πολ... θέατρο είναι να καταλαβαίνει τον κόσμο. Ο θέατρο σημαίνει να διαβάζει, να μπορεί να μπει στην ψυχή του άλλου. Να μπει στη θέση του άλλου. Δεν είναι ο αγοραίο όρο που έχουν. Και ίσω αυτό ήταν και ο λόγο που δεν ήμουν καλά. Δεν ήθελα να φύγω ότι, ε, παρά είχε γίνει τη τηλεόραση έκανε ζημιά πολύ μεγάλη τεράστια όχι ότι θα πάτε στις ευρωεκλογέ και δεν θα σας έχουμε ενημερώσει από εδώ δεν θα σας έχουμε δώσει όλες τις δυνατές εκδοχές για το τι ακριβώς θα επιλέξετε η κυρία που συνομιλεί με τον ποιητή και συνάδελφο Μπογδάνο είναι η κυρία Αφροδίτη Αλ Σάλεχ με την ελιά του Βενιζέλου του Πασόκ, ό,τι καλύτερο υπάρχει Παλιότερα ηθοποιό, και εδώ ακούσατε ένα απόσπασμα από αλλού αλλού. Αλλού το ξεκίνησαν, αλλιώ το ξεκίνησαν, αλλού κατέληξε. Δεν έχει σημασία, δεν υπήρχε περίπτωση να υπήρχε και ευθεία συνεννόηση έτσι και αλλιώ. Η κυρία Αφροδίτη Αλσάλκ είναι πολύ αγαπημένη μα εμά εδώ τη εκπομπή και τη ραδιοφωνική και τη τηλεοπτική, για λόγου που καταλαβαίνουν και οι πέτρε. Αν δεν σα έπεισε αυτό το απόσπασμα, που εντάξει δεν ήταν και τίποτα, λίγο για το θέατρο, λίγο για το για την τηλεόραση και γενικότερα για την πολιτική, θα ακούσετε το επόμενο απόσπασμα και θα πιστείτε ώστε να πάτε στις 25, 25 ευρωεκλογές Μαΐου να κάνετε το σωστό. Είμαι βέβαιος ότι το πλήθος των uh, τηλεθεατών μας επίσης το 99,999% ,99 δεν έχει ποτέ γνωρίσει τον Ευάγγελο Βεντζέλος. Τι τύπος είναι ο Ευάγγελος Βεντζέλος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει με τρομακτικό χιούμορ, χαλαρός, ε, πάρα πολύ χαλαρός, άνθρωπο πολύ χαλαρός άνθρωπος και πολύ φιλικός, Και έχω μια αίσθηση δημοσίου συμφέροντο που με την έχω δει πολλέ φορέ. Πάρα πολύ χαλαρό άνθρωπο και πολύ φιλικό. Έχω no oh, μια αίσθηση δημοσίου συμφέροντο που με την έχω δει πολλέ φορέ. Η υποψήφια Ευρωβουλευτής που πρέπει να πάει στην Ευρωβουλή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα αξίζει και στην Ελλάδα και στην ίδια και κυρίως στην Ευρωβουλή ε, δεν έχει δει μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνη από, από αυτή του Ευάγγελου Βενιζέλου οπότε γι' αυτό σας είπαμε είναι ότι καλύτερο μια απόδειξη τώρα της αίσθησης ευθύνη που έχει ο Ευάγγελο Βενιζέλος θα ακούσουμε τώρα Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής μεταξύ έθνους και τραπεζιτών η απάντηση είναι το έθνους <Δελαι Μεταξύ έθνους και τραπεζιτών η απάντηση είναι το έθνος. <μου> Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε <Δελαισμα> <Δελαισμα> <yogurt> Κάποτε εξατλήθηκαν τα ωριά μου και είπα την τα πέταλα <Φιουκίτρα> Zadaję sobie pytania i jestem obciążona. Zadaję sobie się to jestem obciążona. Zadaję sobie pytania i jestem obciążona. Zadaję sobie pytania i jestem obciążona. Zadaję sobie pytania to jestem obciążona. To sobie pytania to jestem obciążona. Zadaję sobie To To To Με το ένα μάτι προωθούσε κάθε εβδομάδα ε, την μάχη κατά τη φοροδιαφυγής και με το άλλο μάτι έκανε αυτά που έκανε ο Ιωάννη Βενιζέλο, η μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνη, όπω το είπε και ο Αλσάλα, και χιούμορ βέβαια, γιατί σε αυτή την κατηγορία κερδίζει και νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ενώ εμεί τα λέμε όλα αυτά, υπάρχουν θέματα πολύ σοβαρά. Λίγο πριν είχε το Στάρ, όλη η αλήθεια για τι σχέσει Ρούλα Κορομιλά και Ελένη Μενεγάκη. Δεν θα σα πούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Εμεί το ξέρουμε. Σαν τη σπηράκη θα λειτουργήσουμε. Ξέρουμε τι ακριβώ συμβαίνει για το πολύ συγκεκριμένο αυτό θέμα, αλλά δεν θα σα το πούμε. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα σα πούμε ότι ξέραμε, αλλά δεν σα λέμε γιατί η ενημέρωση αυτό επιτάσσει. Τα έχετε μάθει για τον Ευαγγελάτο, το ακούσαμε και νωρίτερα. Σημαίνει η τελευταία του μέρα στο Skype. Τελειώνει η συνεργασία, αποχωρεί, δεν έχουμε καταλάβει του λόγου, ή μάλλον και γι' αυτό ξέρουμε, αλλά δεν θα σα πούμε. Δεν έχει σημασία. Ο Ευαγγελάτος λοιπόν ε, φεύγει και χάνουμε και εμείς μια πολύτιμη συνεργασία γιατί έβγαζε αρκετά αυτό το δίωρο εκεί στην τηλεόραση. Θα ακούσουμε τώρα πώς έγινε η συζήτηση, τι του είπανε όταν τον φώναξαν στους υψηλούς ορόφους εκεί του μεγάλου του Φαλήρου και του ανακοίνωσαν τη διακοπή της συνεργασίας. Με σε ένα δωμάτιο και μου είπαν τι μπορώ να πω και τι δεν μπορώ. Μου κατεβάσανε και το βρακί και τα ρούχα να δουν τι έχω. Αυτό το έκανε μια βατσίνα. Ακόμα και στο δέρμα μου βάλανε χέρι να δουν μήπως έχω τίποτα κρυμμένο. Ε, το περιέγραψε όσο αναλυτικά μπορούσε. Είναι και μεσημέρι. Τρώτη. Σε λίγο θα φάμε και οι υπόλοιποι. Οπότε δεν χρειάζεται να μπούμε και σε λεπτομέρειε. Ακούσατε τι ακριβώ συνέβη και πώ ελήφθη η απόφαση. Χάνει η δημοσιογραφία, χάνει και η πολιτική ζωή. Βέβαια, αυτό ήταν πολύ χρήσιμο. Πόσα ένα-δύο χρόνια ήταν εκεί ο Ευαγγελάδο, γιατί συνειδητοποίησε πράγματα που δεν θα μπορούσε να τα έχει συνειδητοποίησει αν δεν έκανε την, το λειτουργήμα. Αν δεν υπηρετούσε με τέτοια τελειότητα το λειτουργήμα τη δημοσιογραφία. Από χθε το απόγευμα, κάνοντα την δουλειά. Τη δημοσιογραφική που κάνουμε όλοι, παρακολουθώντα, συμμετέχοντα. Άρχισα να τρομάζω με αυτό που έχει γίνει. Τρόμαξα. Τρώμαξα πραγματικά. Μις ναι. Τι από όλα είναι, Θα σου πω με πιο απ' όλα. Με εμά. Ξαναείδα λοιπόν τον Μιχαλολιάκο να σηκώνει το χέρι και να χαιρετάει φασιστικά. Τον παπά να ουρεί δημόσια και, και να σηκώνει δηλαδή. τη σημαία τη 21η Απριλίου με περηφάνεια στην Κρήτη. Και είπα αυτά τα ανεχόμασταν. Τρώμαξα με εμά. Έτσι λοιπόν, to το μυστήριο του Κετσε. You will be free. το μυστήριο του Και έτσι λοιπόν το μυστήριο, αλλά μάθαμε τι akrybos, ä, m, έκανε η Χρυσή Aυγή, γιατί αυτή την συνειδητοποίηση Την κατάθεση ψυχή την έκανε πριν κάνα τρίμηνο-τετράμινο, τότε που ήταν οι αποκαλύψει πάλι στα φόρτα του για πολύ γνωστού λόγου. Είναι οι αποκαλύψει για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα που έρχονται και εκλογέ θα έρχονται πάλι αποκαλύψει για το συγκεκριμένο θέμα. Δουλεύει πολύ σωστά και η δικαιοσύνη και η πολιτεία για το συγκεκριμένο θέμα τη Χρυσή Αυγή. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν για να τρομάξει ο Ιβαγγελάτο με το ότι είχε ανεχθεί όλη αυτή την. Κατάσταση. Είναι ένα όφελο αυτό. Τουλάχιστον ένα άνθρωπο ωφελήθηκε από τα δελτία που έκανε τα τελευταία δύο χρόνια. Η κυρία που τον ενοχλεί και του θέτει και ερωτήματα είναι η Κατερίνα Κρυβοπούρη, η οποία επίσης έχει φαγωθεί από τι ώρε που έκανε εκπομπέ για άλλου λόγου, βέβαια. Ξέρουμε, δεν θα σα πούμε, όπω η Μαρία Σπυράκη ακολουθούμε την ίδια τακτική και φεύγει ο Ευαγγελά και δεν έχει εκτιμηθεί δεν έχουν εκτιμηθεί υπηρεσίε που προσέφερε γενικότερα. Νίκο, καταρχά νομίζω ότι είναι και θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, που θα αναλογώ ότι είναι η μεγαλύτερη βόμβα σε επίπεδο έτσι, θεσμικό και λειτουργίας της Δημοκρατίας τη μεταπολίτευση και μετά ίσως και περισσότερο. Είναι? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Γιατί είναι ένα πλέγμα αυτό που αποκαλύπτεται εδώ. Δεν είναι μία ε, συζήτηση μόνον. είναι. Δεν είναι. Έτσι λοιπόν Λύνουμε το μυστήριο του Κετσέ. Εγώ κάνω μεγάλε προσπάθειε ώστε να, να τρώω όσο το δυνατόν πιο λιτά και το καταλαβαίνει αυτό κανεί όταν με βλέπει κιόλα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Το προηγούμενο είναι, δεν είναι, η ερώτηση του Ιβαγγελάτου για την υπόθεση Μπαλτάκου που όλοι είχαμε γνώμη, είχαμε διάλογο και το βίντεο, αλλά δεν είχε πιστεί. Θα του πάρει κάποιους μήνε για να πιστεί όπω είχε συνειδητοποιήσει και τρόμαξε με τα υπόλοιπα τη Χρυσή Αυγή. Οι καλοί βρίσκουν το δρόμο του, δεν χάνεται κανένα σε αυτόν τον τόπο όπω δεν χάθηκε ποτέ ο Πάγκαλο. Και αν έχει χαθεί από τα έδρανα τη Βουλή, τον κερδίζουν τα έδρανα των εστιατορίων παντού στη χώρα. Είχαμε δηλαδή, ξέρω εγώ, 6-7 ήδη μπακλαβά και μπακλαβάκια. Τα, τα δύο φοβερά γλυκά που κάνουν εκεί στην περιοχή με λιωμένο τυρί και αυτό το Έτσι λοιπόν λύνουμε το μυστήριο του κετσέ. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τρόπος για να είσαι παχύς είναι να τρώς φτιγίντι τρο, τροφή. Αλήθεια είναι Έτσι δεν είναι; αλήθεια. Αν ανέτρωγα αν όπως λένε είναι με, μερικές χαβιάνες με το πουτάλι θα ήμουνα πεντεστίγια κοκαλό. <laughs> λοιπόν, <laughs> επειδή τρώω μεγάλες δοματοσαλάτες με αυτόν τον τσομπί για αυτό παχείρωνα. <laughs> Ένα άνθρωπο Κι Κιούνεφέ, νομίζω είναι το σωστό, το γλυκό αυτό που περιγράφει με το Κανταφ και το Τυρί. Ο ίδιο το έλεγε κου, κουναφέ. Μπορεί να το λένε έτσι εκεί που είχε πάει, αν και δεν έχει σημασία να ξέρει πώ το λένε. Το φαγιό, έτσι κι αλλιώ, εξαφανίστηκε φανταζόμαστε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αυτά είναι και μικρά και είναι και και ζεστάματα. Αφήσει μετά, δεν είναι να τα πλησιάσει. Αλλά όλο αυτό που βλέπουμε, το θυμηθήκαμε, είναι από τι ντομάτοσαλάτε. Round, round, Όταν οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια Εκείνος έτρωγε αλάτες. Get... Όταν οι άλλοι έβλεπαν ένα μπολ Εκείνος έβλεπε μία παπάρα around, round, round, round, get... okay, around, round, round. Όταν οι άλλοι πάχαιναν με αρνί, Εκείνος πάχαινε με ντομάτα Ο Θόδωρος Πάγκαλος επιστρέφει Δωματοσαλάτα αγάπη μου well known, yeah, <στασίλυν> Από τους δημιουργούς της ταινίας Πολύ χοντρό για να τη φάει Και την έφαγα όλη εγώ <στασίλυν> <στασίλυν> Έρχεται στους κινηματογράφους <στασίλυν> <στασίλυν> Από την Κίτος films. Καλή εταιρεία βγάζει και καλές ταινίες Ε, περνάμε από τα πολύ σοβαρά, όπω αυτά που ακούσαμε εδώ, με νεγάκι, κορομίλα, πάγκαλου δυματολάτε, κουνεφέοι, κουναφέοι, κουνεφέ. Περνάμε στα δεύτερα τη πολιτική ζωή του τόπου, γιατί σαν αυτά τα σοβαρά δεν πρόκειται να έχουμε από εδώ και πέρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι ακριβώ θα πάθει ο λαό. Και η διαφορά μα αν θέλετε από τι άλλε πολιτικέ δυνάμει είναι ότι εμεί δεν διεκδικούμε την εξουσία στο όνομα του λαού για να την ασκίσουμε του λαού. Εμείς τη δημοκρατία να αντιλαμβανόμαστε ως αξία και για τον τρόπο που θα κυβερνήσουμε αλλά και για τον τρόπο που λειτουργούμε στο εσωτερικό μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι θέλουμε την εξουσία για να τη μεταφέρουμε στο λαό. Εμείς είμαστε με το λαό. Θέλουμε να κυβερνήσουμε με το λαό, για το λαό και από το λαό να πάρουμε ιδέες, δυνάμεις, προοπτική, ετίματα διεκδικήσει. <Το> Θα αλλάξουν τα πράγματα. Είμαι βέβαιο ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Επιτέλους ακούσαμε και κάτι πρωτότυπο. Δεν το έχει πει και κανείς αυτό τον τόπο ότι θα κυβερνήσουμε με το λαό, από το λαό, για το λαό, μαζί με το λαό. Είναι μια φράση και μια διατύπωση και μια εικόνα πολύ ελπιδοφόρα. Δεν την είχαμε ακούσει μέχρι στιγμής όσα χρόνια παρακολουθούμε όλα αυτά. Δηλαδή όλοι οι πρωθυπουργοί που έχουν αναλάβει ε, δεν το έχουν πει αυτό. Οπότε είναι κάτι χρήσιμο, το κρατάμε. Ε, θα ακούσουμε άλλη μια δήλωση από την Ιερά Πετρα που είχε πάει ο πρόεδρο, κάτω σύντροφο Αλέξη. Είχε πάει στην Κρήτη τι προηγούμενε μέρε, προεκλογικέ ομιλίε και περιοδίε. Λογικό είναι. Εκεί λοιπόν έκανε και μια παρότρινση προ του παδού που ακούγαν κάτω από το κοινό. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Είμαι βέβαιο ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Κλείστε λοιπόν τι τηλεοράσει και απευθυνθείτε στο λαό μας, στους ανθρώπους μας, στους πολίτες μας, να γυρίσουμε σελίδα, να σηκώσουμε την πατρίδα μας στα χέρια και να την πάμε μπροστά. Μουσική Κλείστε λοιπόν τις Γεια σας. Γεια μας και χαρά μας. Εδώ είναι η όπως κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα, Παρασκευή, τελευταία μέρα τη εβδομάδα, 2 11 200 200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. και απαντάει, ξέρετε ποιο. Μέλη mm. στέλνουμε στη διεύθυνση στοούντιο, papai Όλα τα βλέπουμε, σχέτω αν τα ανακοινώνουμε ή τα διαβάζουμε. Μα προβληματίζουν όμω πολύ έντονα. Όποιο θέλει να στείλει SMS, θα γράψει Real και Note, μηνυμάται, αποστολή στο 54%. 100. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Να μην το ξεχνάμε, γιατί όλα έχουν μια τιμή σε αυτόν τον τόπο. Νίκο Σαπρανίδη. Και αυτός με τη δική του τιμή ρυθμίζει τον ήχο και εντό λίγων λεπτών είμαστε εδώ. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής. Μεταξύ έθνους και τραπεζιτών η απάντηση είναι το περικοπή των συντάξεων ειδικό τέλος επί των ακινήτων που εισπράττει η ΔΕΗ νέες θυσίες, νέα σκληρά μέτρα. Μεταξύ έθνους Και τραπεζιτών, η απάντηση είναι επαρκείς γλυκαντικές ουσίες για να μεταφράσω τον αγγλικό όρο. Είμαι you and Ή με την ομαλότητα, ή με την ανομαλία. Και ήρθε η ώρα ο λαό και ο τόπο να πούμε: όσε εδώ, όσε εδώ στην ανομαλία. Έτσι λοιπόν. Λύνουμε το μυστήριο του Κετσέ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει με τρομακτικό χιούμορ, yeah. πάμπος χαλαρός και ε, ε, ε, μια αίσθηση δημοσίου συμφέροντος που δεν την έχω δει πολλές φορές. Αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σα καλούμε όλου να το αποδεχτείτε και να πάτε να ψηφίσετε άλλα σάλεφ που θα ψηφίσετε που θα ψηφίσετε αυτά που θα ψηφίσετε τουλάχιστον σιλντεκά κάτι χρήσιμο για όλου μα στην ευρωβουλή και κυρίω για την ευρωβουλή. Δύο μηνύματα ακροατών. Ο ένα είναι ο αριστερό και λέει. Θύμιστο στον τζιπρα τον να στη Χιλή και ενημέρωσε τον ότι ο λαό μένομε επανάσταση και κοινωνικοποίηση των μέσων μπορεί ο ίδιο να κυβερνήσει για δικό του όφελο και όχι για όφελο των μονοπωλείων. Είναι ο αριστερό. Έτσι λέει, πανούλη και τα λοιπά. Και η Πόπη, η Πόπη έχει αγανάκτηση. Πόπο λέει σύντροφε, τέτοιον τρόμο πια επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά. Δηλαδή, το κουκουέ με ποιον ζητά να πάρει την εξουσία. Ή, είσαστε τελικά γραφικοί, να μην πω ότι έχετε γίνει γελοί, λέει η Πόπη. Θα απαντήσω μόνο στην Πόπη, ε, διότι ε, να τη πω το εξή. Περισσότερο και από τον ίδιο τον Τσίπρα, εμεί θέλουμε να γίνει ο Τσίπρα εδώ σε εκπομπή πρωθυπουργό. Ειλικρινά σου λέω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Θα ανανεώσει τα ηχητικά τη εκπομπή, θα έρθουν καινούργιοι άνθρωποι, θα ζήσουμε μια διαφορετική κατάσταση. Και έχω και προσωπικώ μια περιέργεια να δω αν αυτά που λένε, τα τόσα πολλά, ε, θα μπορέσουν, θα είναι ικανοί, θα έχουν ευελιξία να τα εφαρμόσουν. Έχω και εγώ την περιέργεια που έχουμε όλοι, όταν θα πάει και θα του πει η Μέρκελ, όχι, δεν δέχομαι, τι θα γίνει μετά. Και μόνο γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να το δοκιμάσω. Δεν θα λερώσουμε τα χέρια μα εμεί, αλλά εσεί που είστε τόσο κοντά. Κάντε το ώστε να λυθούν οι απορίες όλων μα. και μακάρι εμείς να διαψευτούμε από εδώ και να φαρούμε γραφική και γελί και τι άλλο που λες και μακάρι να τα καταφέρει ο Αλέξης για το καλό του τόπου. Τώρα εδώ που λες δηλαδή το κουκουέ με ποιον ζητά να πάρει την εξουσία νομίζω θα σου απαντήσει το κουκουέ αλλά νομίζω δεν θέλει αυτή την εξουσία αν έχω καταλάβει καλά δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτή η εξουσία. Γιατί τώρα βάζω το δικό μου εδώ, ποιος έχει πάρει τη συγκεκριμένη εξουσία έχει φαγωθεί από αυτή την εξουσία και εξουσία χωρίς κόσμο δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Ο λαός δεν είναι για να κάνει ζάπιν και να βλέπει τη συνέντευξη τύπου μετά τη διαπραγμάτευση με τη Μέρκελ. Ο λαός είναι για να είναι στο προσκήνιο. Ή τον θέλεις λοιπόν εκεί, ή τον θέλεις τηλεθεατή, πολύ καλό χειριστή του τηλεκοντρόλ.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 Πολύ καλό. Κοίταξε, έδωσε έναν ιερό αγώνα τραπεζον τόσα χρόνια και πρέπει να το, το αναγνωρίσουμε. Το Α, χειρο... Αυτό. Και υπέρνου σαμαρά και υπέρ τη ανάπτυξη. Δηλαδή, αν ήρθε η ανάπτυξη ο Θεό την έφερε. Ναι, ναι. Που μιλούσε με τον σαμαρά που του είχε κάνει το κονέο άνθρωπο. Ακριβώ. Και το χειρότερο από απολεξη... όλα. Η δεξιά του κυρίου. Η Μάλλον η ακροδεξιά για... του κυρίου Άρθυνο, γιατί μην ξεχάσουμε τα κλειψήματα στη χούντα; Α, ναι. δεν τα ξεχνάμε. Το χειρο... Μην ξεχάσουμε του Κάντα για το δίσκο όταν ο παπαδόπουλο έπαιρνε το ψαλίδι να κόψει τι κορδέλε, να εγκενιάσει. Ναι. Αυτό. Αυτός και από πίσω ο άλλος, ο μακαριστός. Το χειρότερο από όλα είναι ότι κάθονται άνθρωποι από κάτω και τον ακούνε και τον πιστεύουν. Οι άνθρωποι παιδί μου κάθονται από κάτω, το λένε οι ίδιοι Λίξα... και δεν σοκάρονται, Επίμυο τους λένε. <συρκεί> Έλα. έλα. Χτυπιέται η φοροδιαφυγή μπροστά μου μια Ferrari άσπρη με βουλγάρικε πινακίδε. Για δε μέσα, ποιο υπουργό την οδηγάει. Δεν πρόλαβα να δω γιατί είδα από τον Πισινό. Να σου πω εκατομμύρια. 100... 100... Και έλα. από μπροστά να τη δει, πάλι. Λοιπόν, 101 ένα εκατομμύρια χρωστάνει οι εφοπλιστέ. Έλαρε. Και εγώ στην αγωγή που χρωστάω στον ΟΑΕ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, θα του κάνουν κατάσχεση. Δηλαδή, τώρα άμα δεν πληρώσουν τα 101 ένα εκατομμύρια, όπω λένε σε εμά. Και να σημειώσουμε κιόλα ότι εγώ βάζω πετρέλαιο με ένα 40 και με 070. ζητώ Ζήτω για ανάπτυξη. Αποστόλη Εγώ. Αποστόλη να σε ρωτήσω. Άμα θέλει κάποιος να στείλει ένα δώρο στους παραγωγούς. Ποιους παραγωγούς. Δηλαδή μπορεί. Ποιους παραγωγούς εμάς. Σε εσά Σε εσάς τους παραγωγούς των εκπομπώνενο. Λάδωμα μωρί. Λάδομα, λάδομα. Τι, κάτι καλό. Δεν, λέω, δεν το λέω. Εξοπλιστικό θέλω. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο ο γιατί μόνο αυτή. Καλά, εντάξει, θα δω τι μπορώ να κάνω. Ναι, βεβαίω και να δει. Παρά μπορώ. Ε, μπορώ, λέω. Στήλε, παιδί μου, τι θε. Θα, θα έχει μπόμπα, θα είναι τίποτα τέτοιο. Αυτό σου λέω, μήπω. Καλά, έχουμε μηχάνημα. Θα το περάσουμε εδώ. το X-ray, θα περάσει ο Πάν, θα γίνει πανικό. Τι αεροδρόμιο και μακριέ, εδώ αν τα φέρει. Έλα, Αποστολή! Έλα! Σε τι κατάλαβα, Ρεσί, είναι που μακεδόν τα χρόνια, δηλαδή κάθε Πάσχα, οι κυβερνήσει μα είναι πολύ χριστιανικέ, Ρεσί. Πηγαίνουνε, ψέλνουνε, αλλά και. Ξεκόντουν Βα... επιταφείου μαζί με φίλου του επιχειρηματίε, που μετά του χαρίζουν κα... τον ΟΠΑΠ, την Nike, τέτοια, ναι! Σε τι δεν μπορώ να καταλάβω όμω, πώ γίνεται να σε καλώ χριστιανό και απ' την άλλη να λε ότι συγχαίρεσαι κάποιου άλλου ανθρώπου. Μη, είμαι λίγο ηλίθιο, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το καταλάβω, μα θε δώσε μου τα φώτα σου. Εδώ, παιδί μου, εγώ θα σου πω, εγώ παρακολούθησα το εξή χριστιανικό έθμο. Ναι. που και τον ιούδα. <laughs> Τελειώνει η Ανάσταση, τη φάγαμε τι μαλλικέ, φάγαμε το αρνί όλα καλά. Να καεί ο Ιούδα, δεν κατάλαβα. Έτσι πρέπει. Και είναι και το σωστό. Έτσι να βλέπουν πρέπει. τα παιδάκια να χαίρονται. Ένα Έτσι κρεμασμένο πρέπει. να περιμένουν να τον κάψουν οι Ιούγκανοι. ρε παιδί μου, είναι πολύ χριστιανικό και πολύ αγάπη, ρε παιδί μου. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Με ρε Ναι. Ναι. Έντροπο, πώ θα ήθελα. Εγώ. Να σου πω κάτι, κάτι για το κοινωνικό μέρισμα που μα έχουν γάμψει, που μα προειδεύουν. Όχι. Όχι, αυτό πρέπει να πει. Σιγά-σιγά να μην πω. Ε, Αφού κάθεσαι ε, και σα κοροϊδεύουνε, καλά να πάτε. Και λίγα σα κάνουνε. Και δεν σα τώρα, σα κοροϊδεύουν πολλά χρόνια τώρα. Ρε, αποστόλη μα έχουνε γαρτιστεί πε κάτι. Ναι, τι να πω. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, να σωθούμε. Ρε, Αχέ. ΣΥΡΙΖΑ και γενικώ και διάφορα άλλωθοι του συστήματο. Ρε, Αχέ, όποδο. Να πει αυτό που σου είπα για το μέρη, μα ακού? Δεν λέω, δεν λέω, δεν λέω. Να. Ναι, να, να, ξυφιά. Ναι. Πάντα επιτυχίε! Με το καλημέρα, ευχαριστώ! Και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ε, αυτό... Λιτά και περιεκτικά, ε, να είστε καλά. Εμένα αυτό μα φτάνει. Ναι, και εμένα. Αλλά και αν μου κόψουν κι άλλη σύνταξη. Θα... Να τη φάνε στα φάρμακα, ξέρω. Αλλά όλα που ήμουν άρρωστοι τώρα θα γίνω θερινό. είναι ένα άνθρωπο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει με τρομακτικό χιούμορ, yeah. πάπους χαλαρός και ε, ε, ε, μια αίσθηση δημοσίου συμφέροντος που δεν την έχω δει πολλές φορές. Ακούσουμε δύο συνθήματα τώρα. Το ένα το φώναξαν η οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ όταν μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Ιερά Πέτρα και έχει να κάνει με τον αγαπητό σε όλους Ιωάννη Πρετεντέρη. θα φέρει σοκ σε όσους νομίζουν ότι μπορεί να έχουν το λαό στο τσεπάκι τους ο λαός μας δεν είναι πια στο τσεπάκι τους Άστο το καταλάβουνε καλά και οι μέρες της εξουσίας τους και της αυθονίας τους είναι μετρημένες αν δεν το καταλάβατε, η Κρήτη θα φέρει σοκ στον πρετεντερι. Το άλλο σύνθημα είναι χτες έξω η... από το νοσοκομείο ε, της Θεσσαλονίκης, πήγε σε 4-5 κατά την επίσκεψη του Άδωνη. Τα γεννήτρα, άντρα λεφτά. Όλοι στους κολλικούς, το έλεγχο. Σκαρδία, μπράβο. Ο Υπουργός Υγείας είναι πολιτής, πουλάει την οικία μισότιμης. Ο Υπουργός Υγείας είναι που πουλάει την υγεία, μη σώτι, μη αυτά με τα συνθήματα. Έχει έρθει η ώρα για το λαό. Έλα, το λέω ρε, σου, ρε, καλημέρα ρε. Έλα. Άκουε αυτό το μπαγκλαμά, το ξέχαζα κιόλας το πρωί στο εκεί πέρα που ήταν και έλεγε για την Ευρώπη. Δεν και την Ευρώπη τους... Κι όλα τους να πούμε Εμείς αρματολί και κρέφτες είμαστε να τους πούνε ρε Μας γα***σαν τώρα και τώρα μας αλείψουν Να μας κάνουν καλά οι κουφάλες να πούμε Αρματολί και κρέφτες είμαστε εμείς Και ξανά θέλουμε να γυρίσουμε στη δραχμή Κουφάλες όλοι από την Ευρώπη τους Μέσα να τους πούντες να πούμε Άντε γεια σου όλα γα***σαν Ρε σί πρωτογενές πλεονάς επικυρώθηκε, τελείωσε. Από αύριο μοιράζω περγαμόντο και μελιτζανάκι. Περγαμόντο και μελιτζανάκι αποστολή. Και να σου πω και κάτι, επειδή άκουγα κάτι για μα***α εδώ, μου έλεγε ένα χεροντάκι σε ένα χοριό ότι άμα πετύχει μα***α, τύφλα να έχει το γα***α. Βέβαια και η τύφλα προκαλεί. Και σε δύο περιπτώσει μια τύφλα θα υπάρξει. Να σου πει φίλε, για να πάρει αυτό το επίδομα εδώ που μοιράζουν λεφτά. δεν έχω καταλάβει τι συμφέρει να είσαι. Μπαλούρδο, τι εγώ... συμφέρει να είσαι. Συμφέρει να είσαι μπαλούρδο. Μου είναι μπαλούρδο? Ναι, να είσαι σκυλήτου με χακύρου χαλάκια και μουσούδα μπροστά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, πρέπει να είσαι άστεγο ή μια απασχολούμενο ή στεγασμένο άνεργο με αναπηρία 1200%. Έχει διευκρινιστεί, Κοίτα, κάτι που να είσαι στο όριο τη ανέχεια, έστω. Α, πιο κάτω, φίλε, νο φαίνεται. Πιο κάτω, μπορεί. Κάτι ε, να είσαι μια εξαθλίωση, πρέπει, κάτι. Πρέπει. Δηλαδή, ή θα είσαι άστεγο ή μπάτσους, δηλαδή δίπλα στην εξαθλίωση κάτι από αυτό Ένα ρε Αποστολή! Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Κρυστό ανέφτει, τι γίνεται. Καλά. Αποστολή μου θέλω να κάνω μια ανακοίνωση για την επόμενη εβδομάδα που γίνεται μια μεγάλη συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για πε. Από του εργαζομένου στην Ε3 Ερ και του απεργού τη Κοκακόλα Θεσσαλονίκη. Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύη, ενίσχυση και συμπαράσταση των αγώνα των εργαζομένων τη ΕΡΤΡΙΑ και των απεργών τη Κοκακόλα Θεσσαλονίκη. Συμμετέχουν ο Βασίλη Παύλο Κωνσταντίνο, Γιάννη Μίτση, Γιώθο Καζατζατζή, Δημήτρη Δετ Άντε, Μαρία Φωτίου, Μιχάλης Εμελής, Stardust, Big Sleep, και πολλοί άλλοι. την 4η, 30 Απριλίου στην πλατεία Χημείου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Άντε, να πάτε όλοι εκεί. Όλοι εκεί, όλοι εκεί, Στηρίζουμε τον αγώνα. Δώστε μα τη δύναμη να βγούμε νικητές, Αποστόλη, αυτό. Καλά, η όλοι, δύναμη εκεί, και περιμένει. Δεν δώσει κανεί, την παίρνει στη δύναμη, δεν περιμένει. <ΣΣΣΣ> Ναι, γεια σα! Γεια σας. Αποστολή, εσύ! Ναι! Τι κάνεις! Καλά! Καλά είσαι! Ποια είσαι! είσαι πάρα πολύ που από Μακεδονία τηλέφωνα. Αναστασία Α, μα χρεώνε και κλείσει εξωτερικού τώρα, ε! <laughs> Κάπω έτσι. Τι να κάνουμε, πε μου! Να είσαι καλά, αγόρι μου, ειλικρινά. ανοίγει λίγο την καρδιά, είμαι σχεδόν εγκλωβισμένη. Α, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν είσαι μόνη. εγκλωβισμένη είναι. Αυτό είναι το Κοίταξα, να είσαι Πάντα στην Ελλάδα. Όταν λένε ότι φτάει ο κόσμο. Κάντε ξέσαι και έχει πάει εξωτερικό. Ποιο να ψηφίσουμε, Για παίρμα, αυτή δεν είναι. Κάτω <συσίλωσαι> θή του σύστημα, Αυτά να ψηφίσετε. Εγώ, βασικά, <συσίλωσαι> θα δεχνω... δεν έχει επιλογέ. Έχει ψηφίσει ελιά, Σταβρο Θεδοράκι, Δυμάρ, Σύριζα. Όχι, αποστολή. Γενικώ, Κάπω να συντηρηθεί το σύστημα. Θα συντηρηθεί με κάτι από αυτά. Άμα ρίξουν όλοι λεφτότητα αποστολή. Στι που να του κάνετε τα μούτρα κρέα. Πανικό θα γίνει. Δεν θα ξέρουν πού του ήρθε. Αμα τι επανάσταση είναι αυτή, <συσ θα λένε. Επανάσταση που βαριόταν να βάλει και το στυλό πάνω να τικάρει. Να κάνει το σταυρό. Τέτοια επανάσταση. Άμα γεννή... Μεγάλο νόημα το λευκό. Μεγάλο νόημα. Άμα δεν ψηφίζει κανένα, τι μπορεί να γίνει. Θα βγαίνουν αυτοί και χωρί να το ψηφίζει, μην ανησυχήσει. Αυτοί θα βγαίνουν και πέντε να πάτε. Ποσοστό είναι. Λευκά. Ότι περιμένει εσύ ότι θα γίνει κάτι τώρα μέσα σε ένα μπλε παραβάν και ένα τετράγωνο κουτί Απέξω έξω διάφανο. Μάλιστα. Λευκά. Μην το ψάχνουμε. Θα σου στείλω κάτι. Φυλάκια? Έχω γράψει αν θέλει. Φωτογραφίε γυμνέ. Τι, Θα σου στείλω κάτι που έχω γράψει αν θέλει. Γραπτό. Μετά από να γελάμε. Δεν μου στέλνει κάτι που έχει φωτογραφίσει. Φωτογραφίε τι. Ε, κάτι, ένα στήθο, ένα κολλή, κάτι. Όχι τέτοια πράγματα. Έλα, μωρέ. Τελώς. Όχι τέτοια πράγματα όπω. Τόσο πράγματα. καιρό 40 μέρε νίστευα. Τέλο πάντων. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλο και για σήμερα φτάσαμε στο τέλο τόσο νωρί, διότι έχουμε το λαό, όπω κάθε Παρασκευή. Με τι παραγγελίε του, μας πάει στον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μαγκαζίνο και αμέσως μετά στι 3.500 κανέλι. Γεια σα. Με την ελληνοφρένεια μιλάω, έτσι. Ναι, ναι. Ε, ήθελα να σα υποβάλω δύο προτάσει για αυτά τα ηχητικά κολλά που φτιάχνετε. Υποβάλτε. Ε, η μία είναι από ένα παραλήρημα του Αδόνιδο εκεί που λέει ότι ο ελληνικό λαό δεν νομίζω θα ψηφίσει για σταθερότητα τη νέα δημοκρατία μετά τι ευρωεκλογέ. Και στο τέλο να κλείνει με μια κουβέντα του Παπαγιανόπουλου από τον Τζένι Τζένι εκεί που είναι στο καφενείο και παίρνει στο Κομπολόη και έχει να γυρίσει τον Βλήτα. Το χάστη που λέει Αδόνιδο εκεί στο τέλο λέει ότι θα δυνα... φάει σου Τον ελληνικός ελληνικό να πάει να τυνάξει τον αέρα αυτά που πετύχαμε και ει γνώση του να επιλέξει να επιστρέψει η χώρα στον Ιούνιο του 12 Είναι δυνατόν. Εγώ δεν πιστεύω τα θα γίνει. Είναι άμμορφητη να κερδίσει για βάζω Και επίτε που ξέρεις τι θα γίνει ως τι εκλογέ, Είναι να κερδίσει για έχει Θα το χάσει.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 Καλά για μια Παρασκευή, τη Σότι το Περιτοαχαβημένο. Το Σότι, σου, σου το με Σότι, για σένα ζω. Σότι, σου το με Σότι, έχω γέρο, μα το ξεχάσες και μ' άφησες με να χωναζώ. Ωτι τραγουδάω, παιδί μου και με κόβεις. Τραγουδάω. Είναι δυνατόν, μου κόβει τα φτερά. Συγγνώμη, συγγνώμη, γέη. σου κόβω την καριέρα, σου κόβω την καριέρα. Αιντυμάλε, τσικούλα τα τσικιτά, τσίκη, τσίκη, τσίκη. Είπα αφού τα πιασα αυτά, να τα συνεχίσει όλα μέχρι τέλου. Αιντυμάλε, τσικούλα τα Λοιπόν, μια φιέρα σφαίλω, Μπαλουρπακό. Γεια ρε, ξέρω. Λοιπόν, ο Τάσο Δημοσχάκη είναι υποψήφιο ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, καθηγητή Ελλάδα στην υπόθεση τη Ζαρτινιέρα. Λοιπόν, βάλουμε ένα φωτμπορί, Παστρινόπο Ζαρτινιέρα, για να το γιορτάσουμε, Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αστυνομία τη Ελληνική, έτσι. Τηλεφωνεί για μια παραγγελία που μου έχουν στείλει από Αθήνα, να σα φέρω. Μ' Ναι, ναι, για πε τη μου. Έχω ένα φορτίο 500 καινούριε Ζαρτινιέρε. Τώρα... Να σας φέρω πάνω. Αυτό εδώ το πρωί θα πάρει τηλέφωνο. Ένα λεπτά έχει λίγο να ρωτήσουμε πώ ξέρει Να σα ενημερώσω ότι είναι ήδη με γαλανόλευκα οι σαρδινιέρε. Ορίστε. Φοράνε ήδη γαλανόλευκα.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 Εντάξει, θα το πω όλο να σα πάρει ένα τηλέφωνο και να συνολική. Απλά ήθελα να σα ζητήσω για να του μεταφέρεται κιόλα έτσι να τι υποδεχτείτε ζεστά, μην του δημιουργήσετε κάποιο κόμπλεξ τώρα γιατί είναι νέε συναδέλφσει ας πούμε στο σώμα και εντάξει θέλουμε να, να νιώσουν άνετα. Ποιε είναι νέε συναντέλσει. Οι, οι Ζαρινέ που θα σα φέρω. Τι λέτε κύριε. Ναι, είναι καινούριε αξιωματική. Εγώ κάνετε λάδε. Τώρα έχουν γιό τη σχολή. Git git git Τηλεφωνώ από το Υπουργείο Δημοσία Τάξη. Μάλιστα, καλά. Σα παίρνω σχετικά με το περιστατικό που έγινε προηγουμένω στη Θεσσαλονίκη με τον ξυλοδαρμό εκείνου του φοιτητή. Ναι, ναι. Και σα παίρνω να σα ενημερώσω ότι ω Υπουργείο και με εντολή του Υπουργού θέλουμε να τιμήσουμε την ζαρτινιέρα αυτή. Τι να κάνετε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Να τιμήσουμε τη ζαρτινιέρα. Εμεί πώ μπορούμε να βοηθήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εμεί τώρα επειδή θέλουμε να τιμήσουμε αυτή τη ζαρτινιέρα, η οποία πλέον ανήκει στι τάξει τη ελληνική αστυνομία και είναι συνέβαλε τα μάλλα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 Να σκόμα μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι, λοιπόν θέλω να μου βάλει στο Λεωνίδα τον Γεωργιάδη, εκεί που λέει στη δημοκρατία λέει δεν υπάρχουν ελεύθερε και ο καθένα μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Με πετάει και Παπαδόπουλο, να λέει χθε οι Έλληνε δεν γίνεται να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Πετάει το Άδωνη και λέει εγώ είμαι κομμουνιστή, λέει η κύριε. Και καταλέγει ο Λεωνίδα και λέει γι' αυτό ιδρύθηκε το ΚΟΚΟΕ. Στη δημοκρατία όλοι έχουν άποψη. Όλοι έχουν άποψη. Δεν, δεν υπάρχει στη δημοκρατία, δεν υπάρχουν εξαιρέξει, δεν υπάρχουν αστεράκια, δεν υπάρχουν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 Ela trelewagorety, jak nie? Ela, chłopieku, cześć, idę. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Πάλι δεν θυμάστε. Λοιπόν, θέλω λίγο να βρει έναν καυγά που είχε προλογίσει και ο Θήμιος με έναν Σιριζέο τότε με το φαρμακονήσι που υποτίθεται το κουκουέ δεν είχε βγάλει ανακοίνωση γιατί την ψάχνω και δεν την βρίσκω. Ποιο τον έχει κάνει τον καυγά, Εγώ. Εσύ τον είχε κάνει τον καυγά. Εγώ δεν τσακώνομαι. Η απάντηση Είμαι είναι. Είμαι φιλερινιστή. τσακώθηκε. Εντάξει. Δεν μιλες κάτι. Τι. Την ανακοίνωση του Κουκέ για τους μετανάστες μπορείτε να μου την διαβάσει Για αυτούς εδώ μου την ξένε. Δεν την έχω. Δεν την έχεις. Όχι. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μήπω την είπανε πολύ σιγά να μην ακουστεί. Τα κανάλια που την είπαν πολύ σιγά. Γιατί το Κουκέ δεν έχει κάποιο κανάλι για να το πει. Ούτε ανακοίνωση έβγαλε. Ναι. Ούτε εμφανίστηκε πουθενά. Μπαίνω τώρα λοιπόν. Επειδή θε να μάθει και έχει ενδιαφέρον, μπαίνω στο 902.gr και βλέπω κουκουέ ανακοίνωση για την τραγωδία με μετανάστε φαρμακονίσει. Ναι. Εντάξει. Ναι, πότε. Δημοσίευση Τετάρτη 22 Απρώτου 2014-3 και 17 το μεσημέρι. Μήπω ήδη πάνε ψηφιστά και δεν ακούστηκε πουθενά γιατί πουθενά δεν ανακοινώθηκε. Μισό Το κουκουέ πού να την μπει να ακουστεί. Πού να ακουστεί. Τη στέλνουν στα κανάλια. Ωραία. Αν τη στέλνουν στα κανάλια και τα κανάλια δεν το λένε. Το Κουκουέφτε και γι' αυτό. Κα μου λε, γιατί διαβάσαμε το αλληντάλ. Πεσ μου λίγο, πες, πες, μου πες μου λίγο. Όχι να μου πω κάτι έμενα. Εσύ ξέρουμε τι στείλανε. Γιατί διαβάσαμε την ανακύρωση του Πασόφινη Συμβάνω. Του... Επειδή σε κανάλι, επειδή δουλεύω σε κανάλι oh, Ξέρω ότι τη στείλανε. Είχανε καμία παρουσία, είχανε καμία παρουσία. Τώρα το αλλάζεις, Είχαν... πας αλλού. Όχι το... δεν το αλλάζω, δεν πάω αλλού. Το πρώτο Εί... σου επιχείρημα Εί... πάει. Εί... Πέταξε, η Εί... ανακοίνωση βγήκε. Εί... Δεύτερο επιχείρημα, στα κανάλια πήγε. Έχεις και άλλο. Τι ψηφίζετε? Τι ναι. Εγώ αριστερό είμαι. Αλλά όχι από τους αριστερούς του αριστερού Περισσού, από του πραγματικού αριστερούς Αριστερό λέει και ο Κουφέλη και ο Βενιζέλο. Εντάξει, το λέτε για κάποιον στον Περισσού. Αριστερό λέει και ο Ψαριανό. Η ουσία είναι ότι το κουκουέ μονίμω κρύβεται. Εσένα τι σε νοιάζει. Νίμος... Νίμος... Σιριζέο δεν είσαι. Κρύβεται... Εσέρα, τι σε νοιάζει ο... για το κουκουέ. Σιριζέο δεν είσαι. Λοιπόν, ζήτω η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι. Έρχεται. Ζήτω το πασό, Ζήτω ο αντρέα παπατρέου, Ζήτω η Ευρώπη, Ζήτω. Ζήτω, Ζήτω το Ευρώπη, Ζήτω. Πέσω παιδί που να τελειώνουμε. Τι μου κρύβε! Και μου έλεγε την αρχή ότι είσαι αριστερό, άστα τα αριστερό και αυτά. Άσε γιατί η αριστερά έχει μια ιστορία. Έχει μια ιστορία το αριστερό από πίσω. Μην το χρησιμοποιείται πλάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Άστα γιατί τη βρομάζε, άστα. Είδη ιστορία την τιμάρια τον καλύτερο του Κουκέ! Ράψε κουστομάκι αγάπη. Μου ράψε κουστομάκι. Έρχεται το πασόκ στα πράγματα με τον να λέξει ράψε κουστού.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 Εκεί που ο Θεογοράκη του ποταμιού λέει τα διάφορα για το ότι βλέπει, ξέρω εγώ, του τοίχου στο σπίτι του κλπ. Ένα τραγούδι του στράτου διονυσίου που λέει Χθε το βράδυ στην ταβέρνα ήμουν σκεπτικό. Εκεί να παρεμβάλετε ότι κοίταγα το ταβάνι του σπιτιού μου. Γιατί το έκανε και πώ το έκανε. Δε, δεν υπάρχει πιο συγκεκριμένο. Ξυπνούσα κάποια βράδια και κοιτούσα το ταβάνι. Χθε το βράδυ στην ταβέρνα ήμουν σκεπτικό. Κνούσα κάποια βράδια και κοιτούσα το Ταβάνη. Καθισμένος στη γωνιά μου, μελαγχολικός. Και μετά σε ένα άλλο στίχο λέει και σκεφτόμουν πώ ήμουν και πώ έγινα. Οπότε κοίνα λέει ας τούμε για το κόμμα του και τα οράματά του και τα διάφορα. Παιδιά ξεκινάμε. Γέμιζα το ποτειράκι και το έπινα. Τι θα κερδίσω εγώ από τον οποιοδήποτε καναλάρχη που δεν είχα εγώ είχα καταξίωση είχα την αγάπη του κόσμου είχαμε τους καλούς μας μιστούς και σκέπτομουν να είμουν και πως έγινα και αποφασίζω να το διαλύσω αυτό γιατί έχω μια ανησυχία για τη χώρα πίνω μα κέψιμου σε να τρίγυρνα